Τα μείζωνα ποιητικά κείμενα που συγκροτούν τον πίνακα της γενιάς του 30 αποκτούν την προοπτική τους και οργανώνουν την εφορική ή στοχαστική επιφάνειά τους χάρη σε ένα σημείο φυγή που προσδιορίζεται χωρίς ποτέ να κατονομάζεται. Προσδιορίζεται επίμονα, επαναληπτικά και πάντοτε μεταφορικά όχι μόνο επειδή πρόκειται για ποιήση αλλά και επειδή το σημείο αυτό είναι το ίγνος μιας θυσίας, ενός εξυλασμού, μιας αποσιώπησης. Στον Ελίτη το εν λόγω σημείο φυγή είναι το μενεξεδή αποτύπωμα. Στο Σεφέρι είναι ένα σημείο σκοτεινό, που ταξιδεύει σαν το ψάρι μέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις. Είναι λοιπόν σημείο σιωπηλό. Σημείο εξόδου ενδεχομένως, που ταξιδεύει και τρέχα σαν τρελός. Σημείο άδειο εντελεί. Σημειώνει πως κάτι λείπει. Ένα κενό παντού μαζί μας, όπως λέει ο Σεφέρης. Ταυτοχρόνως, αυτό το σημείο δεν είναι στίγμα, κοιλίδα, ρήγμα, κάτι τέλος πάντων που μπορεί να σημαδέψει εκ των το ποιητικό κείμενο ή το ποιητικό κόρπους. Είναι μάλλον το σημείο για το οποίο μιλάει ο Κλάιστ στο κείμενό του περί του Θεάτρου των Μαριονέτων. Κάθε κίνηση, λέει, έχει ένα κέντρο βάρους. Φτάνει να το ελέγχεις στο εσωτερικό της Μαριονέτας και τα μέλη που δεν είναι παρά εκρεμή υπακούν μόνα τους μηχανικά, χωρίς να τα αγγίξεις. Είναι λοιπόν με δύο λόγια το σημείο που πρέπει να υπάρχει για να υπάρξει το ποίημα. Το σημείο, προσθέτουμε γιατί θα μα χρειαστεί, που πρέπει να ελεγχθεί για να μεταφραστεί ένα ποίημα. Δεν χρειάζεται συνεπώς να το γυρέψει κανείς, είναι αδύνατον να μην βρίσκεται εκεί εξ αρχής. Χρειάζεται όμως να δούμε γιατί στην περίπτωση της γενιάς του 30 αποκτά αρνητικό χαρακτήρα, δεν το εννοώ αξιολογικά, γιατί τα πιο όμορφα, τα πιο δραστικά ποίηματα αυτής της γενιάς μοιάζει να γράφονται υπεραναπληρωτικά, εναντίον κάποια παραδοχής γύρω από μια μηδέποτε εκφερόμενη ομολογία. Προς το παρόν, ας βρούμε σε αυτό το σημείο ένα όνομα που ισοδυναμεί με ερμηνεία του αρνητικού χαρακτήρα του. Αυτό το σημείο, λοιπόν, λέω πως είναι το σημείο Καριωτάκης. Πολλά και κρίσιμα αποθήθηκαν πράγματι, για να προκύψουν, αποτελεσματικά χάρη στην ένταση της απόθυσης, τα ποίηματα του κανόνα της γενιάς του 30. Αποθήθηκε εμφανώς η σάτυρα, εκτός κι αν συμβεί blackout στην αίσθηση χιούμορ και μας φανούν σατυρικά τα εντεψίζικα τους εφαίρια. Αποθήθηκε συστήχως και το ελεγείο, εφόσον αποκολλήθηκε από τη σάτυρα, διότι απλούσταται δεν γίνεται να συμφιλιωθούμε μόνο με το άπειρο ή μόνο με το μηδέν. Καταργείται η ηρωνική συνθήκη. Αποθήθηκε η μορφοδοξία για την οποία μιλούσε ο Άγρας, γιατί αυτομάτως η μορφοδοξία μετέτρεπε σε θετικό το πρόσημο του σημείου και αποκαθιστούσε την ηρωνική συνθήκη ως συστατική και όχι σαν ρητορικό τόπο. Αποθήθηκε η ουσιώδης πολιτικότητα και ίσως γι' αυτό η πολιτική υποτίθεται ρητορία αυτών των πειμάτων που δεν ξέρει τον Μιχαλιό, «Κ. Δεκανέα, άσε να γυρίσω στο κοριό μου κλπ. του Καριωτάκη», αλλά τον Μιχάλη του σεφερικού τελευταίου σταθμού, υπήρξε βαρύνουσα, υπήρξε παραγωγός και κάτοπτρος ενός κοσμοιδόλου στο οποίο κληθήκαμε να αναγνωρίσουμε την ελληνικότητα και τον εαυτό μας. Αποθήθηκε τέλος, εκείνη η ανεξαγόραστη θλίψη, που ο σκόκος μετακινεί κάθε μας χαρά ως εκεί όπου θα ισχύει επιτέλους το βάρος της. Διότι απόθυση και μάλιστα εκτός των όριων της κοινωνίας, τώρα μετά το κύμα νεοορθοδοξίας το ξέρουμε πια καλά, είναι η αρχική διαστολή αυτής της θλίψης σε καημό τη ρωμιοσύνης. Κάθε απόθεση, κάθε φυγή επίσης, είναι απ' την άλλη μεριά της ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Και θα πρέπει να δούμε, ανοιχνεύοντας όχι επιδράσεις ή επιβιώσεις που λένε, αλλά το αντίθετο, πως παραδείγματος χάρη ο Σεφέρης αναλαμβάνει μια προσεκτική, μεθοδική, δια της παραγωγής μιας έκτοτε ποιητικής κοινή, α την πούμε έτσι, απαλωτρίωση των προφανών καριοτακικών μοτίβων, που οδηγούνται, αλλαγμένα και ολόιδια, όπως η Αργό, στους αντίποδες. Στον ελίτι πάλι, τα πάντα συμβαίνουν βαθύτερα, τόσο βαθιά, ώστε οι ελιχμοί να μοιάζουν ανεπίγνωστοι. Η απόθυση εκφωνείται ως ρήξη, με τον καρδιοτακισμό υποτίθεται, και αυτή ακριβώς η υπερβολή, αυτή η στεντόρια κατάφαση, μας καθιστά καχύποπτους. Να πρόκειται άραγε εδώ, πρωτίστως εδώ, για την πλήρη αποκήρυξη, την οριστική επιτέλους ανατροπή του Καριωτάκη. Ο Ελίτης κάτι τέτοιο διαφήμισε στα ανοιχτά χαρτιά και το συνδύασε μάλιστα αφελέστατα υποτίθεται, αλλά πρόκειται για προγραμματική αφέλεια, με την επιδικτική αδυναμία του δίθεν να κατανοήσει προβλήματα μορφής σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ρίμαξε τον κάλβο της επισημείωση για να δούμε εν μέσω των ερηπείων υπερεαλιστικά πυροτεχνήματα και έφτασε να παραπονεθεί ότι ορισμένου ορισμένους του Άγρα του εμπόδιζε, λέει, η ρήμα να λάμψουν. Δήλωση που αποτελεί τεστ μάτρικς. Αν πει κάτι τέτοιο, απλώς είσαι ηλίθιος. Κι όμως, πόσο απέχει το ψυχαναγκαστικά, θα λέγαμε, έμορφο μονόγραμμα, από τα καριοτακικά ηλίσια, για τα οποία έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή Από τα ηλίσια, όπου από τετράστιχο σε τετράστιχο, καθώς παρακολουθούμε την ψυχήν χωριζωμένην του σώματος, οι εντός παρενθέσεων στίχοι, αυτοί που αφορούν στο σώμα δηλαδή, λιγοστεύουν, χάνουνε χώρο. Κι ίσως δούμε ακόμη πιο καθαρά, ακόμη καλύτερα φωτισμένο, αυτό που και επιδικτικά μέσω των δοκιμίων του και της ρητορική των ποιημάτων του συσκοτίζει ο ελίτης, αν σταθούμε επί ξηρού ακμής. Εκεί, που το πρωτότυπο και η μετάφραση αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πάρουμε το ποίημα Καλημέρα θλίψη από τη Μαρία Νεφέλη. Ο καμβά του ποίηματος Καλημέρα θλίψη είναι το πασίγνωστο, χάρη στη Φρανσουά Σαγκάν, ομότιτλο ποίημα του Ελιάρ. Ο εναρκτήριος και κάποια ακόμη στίχη υπάρχουν και στο ποίημα του Ελιάρ, απαράλλακτη. Δεν πρόκειται εν για τυπική μετάφραση. Εδώ προσβάλλεται ευθέω το κέντρο βάρου του ποίηματος για το οποίο μιλούσαμε. Και γύρω από αυτό το κέντρο βάρου που όταν το αγγίξεις και μόνο τότε μπορείς να ισχυριστείς ότι προσιλώθηκε στο πρωτότυπο, το ποίημα ανασυντάσσεται ανεστραμμένο. Ο Ελίτης ξυλώνει το ποίημα του Ελιάρ και το ξαναράβει με διπλή κλωστή, με το νήμα ορισμένων στίχων του Ελιάρ, που μένουν ακέραιοι, και με το νήμα που του προσφέρει η μαζική πρόσληψη αυτών των στίχων, α το πούμε έτσι. Γεια σου θλίψη, καλημέρα θλίψη, Έχεις δώσει τροφή σε μια ανεξαίρετη λογοτεχνία. Τη διαβάζουμε και βρίσκουμε τον εαυτό μας. Πιπηλάμε τη μαύρη καραμέλα μας. Το καλημέρα θλίψη του ελίτη, πιστό στη χαρμόσυνη υποτίθεται θεματική του ποιητή, εκβάλλει σε προπυλακισμό. Είμαστε πολύ μακριά από το θλίψη όμορφο πρόσωπο για το οποίο μιλάει το πρωτότυπο. Είμαστε εξίσου μακριά από τον ελίτη της δεύτερης γραφής. Τον ιδεώδη, ακριβή μεταφραστή του Ελιάρ. Αντιθέτω. Δεν υπάρχει κατά αντίφαση, όπως δεν υπήρχε αντίφαση ανάμεσα στο «Α, κύριε, κύριε, Μαλακάση» και στην ομολογημένη, δια της φόρμας, δια της τεχνικής, με πάσα ηλικρίνια, δηλαδή, ο του Καριωτάκης του Μαλακάση. Τέτοιου τύπου αντιφάσει, υποτίθεται, έρονται αφή στιγμής αγγίξουμε το κέντρο βάρος. Και ο βάρος θέτει επίμονα το δάχτυλο εκεί ακριβώς, επ' αυτών των τύπων των ύλων. Έξου και οι μεταφράσεις, όσες εκείνος έκανε, ανήκουν οργανικά στο έργο του ποιητή και προεκτείνουν είτε ενισχύουν θεματικά τα πρωτότυπα ποίηματα της κάθε συλλογής, όπως παρατηρήθηκε. Όμως το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το «Καλημέρα θλίψη» δεν περιορίζεται σε αυτή την ευνίδη αναλογία. Το ποίημα φαίνεται να συνοψίζει το ιδεολόγημα και τη σύνοδο ένσταση. Ταυτόχρονα όμως, η τεχνική του ποίηματος, που είναι ένας ελιγμός στο ηθικό πεδίο, αυτό είναι πάντα η τεχνική, ο χειρισμός του θέματος, η η σάτυρα, οι εξωφρενικές ρήμες της πρωινή γυμναστικής που εσκεμμένα αντιφωνεί ο αντιφωνητής, όλα μαρτυρούν ήθος ακρευνό καριοτακικό. Περίεργο και αληθές εντούτης. Το σημείο καριοτάκης, το ύφο του καριοτάκη, που τη ρητή απόθυσή του προϋποθέτει υποτίθεται οτιδήποτε αναγνωρίζουμε εύκολα ως ελίτικο επανέρχεται δια της απόθυσης. Επανέρχεται σαν τύψη και αποτυπώνεται ολοένα βαθύτερα στο έργο του ελίτη, ως που αποδεικνύεται συστατικό, αχρηστεύοντας τη ρητορική του αντικαριοτακισμού. Να υποθέσουμε ότι ταυτοχρόνως στο φως ενός ήλιου χωρί βασιλέματα, εμφανίζεται όπως εμφανίζαμε παλιά τις φωτογραφίες, και μια αντίρροπη θεματική. Η οδή πάντως της Ελλήνης της Μυτιλήνης του Ελίτη είναι παλαιά και νέα και τελειώνει ως εξής. «Πάρε με, πάρε με στην αγκαλιά σου και παρηγόρησέ με που γεννήθηκα. Είναι Ελίτης η καριωτάκης αυτό». Στοιχεία για την αγορά χαλκού